Πρέπει να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί. Να αφήσουμε τη χώρα να γίνει αργεντινή! Να αφήσουμε τη χώρα να γίνει αργεντινή! Command, να αφήσουμε τη χώρα να γίνει αργεντινή! Και είναι αυτό που δεν μα αφήνει να γίνουμε αρκετηνή. Το λέει ο Πρωθυπουργό τη χώρα που δεν έχει γίνει ακόμη Αργεντινοί. Υπάρχει ένα ώρα σε αυτόν τον τόπο ότι πρέπει να γίνουμε Αργεντινοί. Αυτό δεν είναι κακό, τίποτα δεν είναι κακό, από όλα αυτά που λέγονται, κακά είναι όλα αυτά που γίνονται, αλλά δεν έχει ο Να είχαμε γίνει αργεντινή όπως είχατε πει. Οι αργεντινή πέρασε μια πολύ μεγάλη δυσκολία και δεν πρέπει τους λαού να τους χαρακτηρίζουμε με τρόπο. Πέρασαν όμως μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Κατάφεραμε αξιοπρέπειο να σταθούν στα πόδια τους. Μακάρι να είχαμε γίνει αργεντινή. Να αφήσουμε τη χώρα να γίνει Αργεντινή. Αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ. Θα προτιμούσα δε να μην το ζήσω κιόλα. Μην χάσει και την εκπομπή. Γιατί άμα γίνουμε Αργεντινοί, μάλλον δεν θα υπάρχει και ανατροπή. Ε, γι' αυτό ο Γιάννη Πρετεντέρη λέει τα δικά του, Τους δικού του καημού, του καταθέτει στο πάνελ εκεί που ήταν χθε τη σύμπτωση. Ο Βορύδη είχε καιρό να εμφανιστεί. Θα ακούσουμε λίγο κάτι στην πορεία. Και ο Πάγκαλο βέβαια. Διψάμε για Πάγκαλο. Όλη η Ελλάδα έχει πρωτότυπο λόγο, απρόβλεπτο, δεν ξέρει τι θα πει. Μιλάει για τα γνωστά θέματα. Εκφράζει κάτι παραπάνω από τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, είναι διανοητή, πια αφού δεν είναι τίποτε άλλο. Και έχει άποψη για όλα και πολύ καλά κάνουν και τον καλούν τα μέσα ενημέρωση. Και εμεί, βέβαια, εδώ κάνουμε τη σχετική αναπαραγωγή μετά, στι καλέ όμω στιγμέ, όχι στο σύνολο του λόγου του. Πριν πάμε στον πάγκαλο, να μείνουμε λίγο στον Πρωθυπουργό, ο οποίο έδωσε υπόσχεση. Οπότε, όταν Πρωθυπουργό λέει ότι δεν θα συμβεί κάτι, ξέρουμε όλοι εντό και εκτό χώρα ότι θα συμβεί το ακριβώ αντίθετο. Οι Κασάνδρες για μια ακόμα φορά θα διαψευστούν. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητα. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητα. Σέσουσα. Σέσουσα. Υδροκόπησα, αλλά σέσουσα. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας. Και μόλις αρχίσει η ανάκαμψη θα αρχίσουν σιγά σιγά να υπάρχουν και μέτρα να κούπησαν. Καταλαβαίνεις μαύρε. Μαύρε, δύο είναι τα ευχάριστα. Πρώτον δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας, το είπε, τον χειροκρότησαν, το έχει πει δύο φορές τις δύο τελευταίες μέρες. Και όχι μόνο αυτό, το δεύτερο καλό, ε, με την πρώτη ευκαιρία η οποία έρχεται κάπου τα επόμενα 30 χρόνια, Θα υπάρχουν και μέτρα ανακούφιση. Δεν λέει θα αποκατασταθούν πράγματα, δεν λέει τίποτα. Ανακούφιση χρησιμοποιεί, ξέρει πολύ καλά ποια λέξη ακριβώ χρησιμοποιεί. Οπότε περιμένουμε όλοι τα μέτρα ανακούφιση και την λιτότητα που δεν θα έρθει άλλη, γιατί μέχρι εδώ πολλά έχει δώσει ο ελληνικό λαό. Παρακολουθείτε όλα αυτά που γίνονται, που λέγονται. Ενώψη και λόγω συζητήσεων με την Τρόικα, βγαίνουν η αρχηγοί, ο Βενιζέλο χθε εδώ, ο Κουβέλη διαραίει από εδώ και από εκεί, δίνουν μια μάχη τιτάνια. Επικαλούνται όλοι τον ελληνικό λαό ότι έχει φτάσει στα ωριά του. Αυτά βέβαια τα έκαναν και οι προηγούμενοι. Παρ' όλα αυτά μέτρα ερχόντουσαν όπως θα έρθουν μέτρα και με αυτούς. Παρά τα όσα λένε δημοσίως για να ακούν οι θαγενεί από κάτω και να χειροκροτούν με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Ήρθε η ώρα του Πάγκαλου που λέγαμε και πριν Τσάμπα τον κάλεσε ο Περτεντέρης να γίνει και μια αναπαραγωγή. Αυτό δεν αποτελεί από το λαός να πάει κανείς στη Νέα yeah, θέλω... από, από τη σύγχρονη αριστερά να πάει πίσω στο Στάλιν κανείς είναι ο πιστοχώρη. <laughs> δηλαδή με κατηγορείτε <laughs> και τον Σύριζα Μα τι λέτε πολιτικές τώρα. τώρα. Πολιτικές λοιπόν, ο είναι νεοσταλινικό κόμμα. Είστε στο μέτρο τη αριστεροσύνη. Εσά δεν αρέσει το και ο Μελιζέλο γιατί τον Έτσι είναι κόμμα δεν τώρα Σε ένα Αμ... μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Και γι' αυτό <συγλώσεις> αποφύγατε να κατέβετε και σε εκλογέ. Ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού έψηφισε. Χείτε το 1936. <συγλώσεις> Αγάπη μου, γαμώτο, δώσ' μου ένα μπισκότο. <συγλώσεις> <συγλώσεις> ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού ψήφισε Χείτε το 1936. Τότε που είχαν οι το 1936, Για την ακρίβεια 1936 δεν ψήφισε κανεί, ούτε εδώ ούτε η Γερμανοί. Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τη λογική του διανοητή, όπω είπαμε και πριν, παγκάλου, ο ελληνικό λαό ψήφισε Χίτλερ. Διορθώνοντα το, μετά λέει ο γερμανικό ψήφισε Χίτλερ, κανεί δεν ψήφισε. Δεν έχει καμία σημασία λεπτομέρειε όταν έχεις τον μπάγκαλο. Δεν στέκει στι λεπτομέρειε, δεν τον ερμηνεύει, τον δέχει όπω είναι, όπω είναι ένα βουνό, και λε το βουνό είναι αυτό, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό, όπω έρχεται η βροχή. Το χιονόνερο και διάφορα άλλα τέτοια φυσικά φαινόμενα και καταστροφέ. Έτσι δέχεσαι και τον Πάγκαλο. Το μέσα σε όλα αυτά που χαρακτηρίζει στα ελληνικό, νέο στα ελληνικό κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που λέει ο ίδιο ο Πάγκαλο: Ότι εμένα δεν μου αρέσουν οι μεταμφιέσει. Άρα το καρναβάλι που έρχεται μεθαύριο θα τον δούμε, θα τον απολαύσουμε όπω τον έχουμε γνωρίσει και έτσι όπω τον έχουμε αγαπήσει. Δεν του αρέσουν οι μεταμφιέσει και ω εκ τούτου θα κινηθεί και μακριά από την πάτρα, φανταζόμαστε, για ευνόητου. Λόγους γιατί όλοι ξέρουμε το τέλος του καρνάβαλου κάθε αποκριά γύρω εκεί στο βραδάκι τι ακριβώς συμβαίνει στην προκυμαία στην παραλία στην του λιμανιού της Πάτρας ο Ιωάννης Πρετεντέρης με τους φόβους του κάνει μια ωραία ανάλυση για την Ελλάδα για το που πηγαίνει ο τόπος ε, τώρα που είναι και αυτός στα κάγκελα της αντιμνημονιακής πλευράς και καταλήγει σε αυτό που ακούσαμε πριν τι δεν θέλει να ζήσει σε αυτόν τον τόπο Η δημοσιονομική προσαρμογή. Να μην αποβαίνει ει όφελο τη χώρα, αλλά να αποβαίνει ει ζημιά τη πραγματική οικονομία. Και θα έχουμε από τη μια πλευρά μια δημ, τα δημόσια οικονομικά που θα είναι υγιέστερα με την έννοια ότι μπορούμε να μην έχουμε τα μεγάλα ελλείμματα που είχαμε, αλλά μια πραγματική οικονομία που είναι η κατανάλωση, η οποία θα είναι σκοτωμένη για σκοτωμένη. Τώρα, τι σο η χώρα θα είναι αυτή, η οποία υγιώ θα πεθάνει, αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ. Θα προτιμούσα να μην το ζήσω κιόλα. Θα προτιμούσα δε να μην το ζήσω κιόλα. Άρα να κάνουν κάτι με τους κύριους τροϊκανούς, να αλλάξουμε τη συνταγή ακριβώς για να μην ζήσουμε αυτό το το φαινόμενο μια χώρας που θα πεθάνει η γης. Έλα ζωή σε λόγο μας. Θα πεθάνουμε. Θα πεθάνουμε όχι η γης, θα πεθάνουμε βαθιά άρρωστοι να το ξέρει αυτό και ο Πρετεντέρης και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί δεν είναι θέμα τροϊκανών ούτε συνταγή. Θα ξαναπούμε αυτό που λέμε κάθε μέρα. Και η Βουλγαρία περνάει με, με καλύτερου δείκτες τα ίδια και χειρότερα. Και η Πορτογαλία, αυτά τα γραφικά που λέμε συνεχώ και που τα βλέπετε όποτε κάνετε ζάμπινγκ. Γενικώ η Ευρώπη δεν περνάει καλά. Και η Αμερική. Απλά δεν μα έρχονται από εκεί τα νέα έτσι όπως θα πρέπει. Όταν είχε πάει ο Τσίπρα, μάθαμε και λίγο πώ αντιμετωπίζονται οι καταστάσει εκεί. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε άλλο νέο πώ διαχειρίζονται την κρίση τα πρότυπά μα. Αλλά εν περιπτώσει δύσκολα και εκεί. Δύσκολα και εδώ και με Ομπάμα και με Σαμάρα. Και με τον Βούλγαρο, εκεί που δεν υπάρχει πια, αλλά θα κάνουν εκλογές Και με τους Ιταλούς και με τους Ισπανούς και με τους Πορτογάλου, ακόμη και πιο βορρά, Γαλλία, Ολλανδία. Έχει ύφεση και Ολλανδία, μην το ξεχνάμε αυτό. Η λύση πια είναι, μέσα σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον οικονομικό παγκόσμιο, αυτό που λέει ο διανοητή Πάγκαλο. Δεν υπάρχει για την ανάπτυξη από το ξένο κεφάλαιο. You know where the Δεν υπάρχει άλλη λύση για την ανάπτυξη από το ξένο κεφάλαιο. Κεφάλαιο στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Έχουν στεγνώσει τα πάντα. Ο λαό δεν αντέχει περαιτέρω απομιζήσει και πιέσει για να αποδώσει κάτι. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Όλοι το νομολογούμε αυτό. Άρα η μόνη λύση είναι το ξένο κεφάλαιο. Σε ευχαριστώ, Βανίγερο. Το ξένο κεφάλαιο θα έρθει με όρου. Οι οποίοι θα είναι ανάλογοι με αυτού που υπάρχουν σε άλλε χώρε. Και αυτό σημαίνει τρία πράγματα. Τάξη και ασφάλεια, να τα σταματήσει ο τσαμπούκι και τα επεισόδια. <χω> Δεύτερον, και ιδίω τα περιτά επεισόδια. Δεύτερον, απλοποίηση απλ, απλ, των διαδικασιών και κατάργηση <συσκόλωσια> τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά. Και βέβαια Να ξέρετε ότι δεν μπαίνω σε χώρο ανομία <συσκόλωσια> όταν, όταν είμαι ξένος επενδυτή. Και το τρίτο είναι κάποιο ποσοστό κέρδος λογικό. Τσάμπα, χωρί να πληρώνετε, ακούτε τι καλύτερε αναλύσει που γίνονται στα ελληνικά μου στα δημόσια βήματα. Αυτό είναι μια προσφορά τη ελληνοφρενεία, που λέει και ο Άδωνη, προ το αγαπητό κοινό. Ακούσατε τώρα εδώ μια ανάλυση για το πώ θα έρθει η λύση και πώ ακριβώ το ξένο κεφάλαιο που είναι η λύση, όταν θα έρθει, τι χρειάζεται. θέλει τσαμπουκάδε, δεν υπάρχει περίπτωση, τσαμπουκάδε τα έχουμε πάντα. Ε, θέλει ηρεμία. Ε, τα ακούσατε και θέλει κάποιο κέρδο σε ένα ποσοστό. Κέρδους. Είναι πολύ ωραία αυτή η λογική, διότι η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή δίνει μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους σε μια επένδυση για την έρθει στην Ελλάδα και να πάει στη Βουλγαρία. Άρα, με αυτή τη λογική, μειώνει και η Ελλάδα ή δίνει και αυτή το ίδιο ποσοστό κέρδου με τη Βουλγαρία, αλλά η Βουλγαρία το ρίχνει τότε το ποσοστό κέρδους για να πάει εκεί, το αυξάνει μάλλον το ποσοστό κέρδου προ τον επιχειρηματία για να πάει εκεί ο επιχειρηματία, ο επενδυτή. Οπότε και η Ελλάδα μετά πρέπει να το αυξήσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ένα ωραίο διέξοδο όλο αυτό, το οποίο το συζητάμε μέχρι να φτάσει στο 0 για να δούμε τι θα γίνει. Η αντίληψη, η βάση τη αντίληψη όλων αυτών που λένε για τι ξένε επενδύσει εν μέσω παγκόσμια και πολύ γερή και απρόβλεπτη κρίση είναι ότι. Συζητάνε, λένε, περιγράφουν πώ θα έρθουν τα λεφτά και ότι αυτό είναι η λύση. Κανεί από αυτού λέει πώ θα μοιραστούν τα λεφτά, αφού έρθουν εδώ τα λεφτά, γιατί αυτό είναι το κωβικό. Γιατί μπορεί να έρθουν 10, να φύγουν όμω 9, να πάνε στι γνωστέ τράπεζε. Οπότε αυτό δεν λέει απολύτω τίποτα. Απλά εμεί εδώ γινόμαστε μια ωραία αφορμή. Τα ποτάμια, η γη, οι λίμνε, ο αέρα, οι άνθρωποι, οι γνώσει των ανθρώπων και οι εμπειρίε των ανθρώπων. Για να πλουτίσει ακόμη περισσότερο κάποιο που έφερε τα λεφτά, τα τόκισε, τα επένδυσε όπω λέμε και τα έβγαλε έξω με πολύ καλύτερου. Ο, Ο κύριο Βορύδη έχει σειρά μετά. Πρώτο τασίδι ήταν εχθέ. Έλλειψη. Είχε τρει εκπομπέ να πάει στην ανατροπή και μα φάνηκε πολύ φτωχή όλε αυτέ τι μέρε η ανατροπή. Ο κύριο Βορύδη όμω ήταν εκεί και έλεγε πράγματα που τα πίστευε. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι καταρχά είναι προφανέ ότι γίνεται διαπραγμάτευση, γίνεται ουσιαστική διαπραγμάτευση, γίνεται μια πραγματική, αν θέλετε, δουλειά. Βέβαια. Και αυτό καταρρύπτει όλη αυτή τη θυμολογία ότι κανεί δεν διαπραγματεύεται, τίποτα δεν μιλάει. Υπάρχει μονομερή παγόρευση. Δεν είναι έτσι. Είναι προφανέ ότι γίνεται διαπραγμάτευση, γίνεται ουσιαστική διαπραγμάτευση, γίνεται μια πραγματική αν θέλετε, δουλειά. Βέβαια. Αυτό σίγουρα το πιστεύει η γιατί είναι και από αυτού που λένε, τα λένε με έναν ωραίο τρόπο. Δεν έχει καθόλου στρατηγική στο μυαλό του, όπω λέγαμε παλιά στα reality. Ο τάδε παίχτη παίζει με στρατηγική, για να αποχωρήσει ο αντίπαλο κτλ. κτλ. Μήνυμα από Ακροατή, ακροάτρια. Οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού είναι τώρα στο Τιτάνια για το νέο οργανόγραμμα. Θέλουν να του κάνουν γραφείο παράρτημα του Υπουργείου Παιδεία. Διότι το σχέδιο θύμιο μου είναι να δοθούν οι αρχαιότητε σε ξένες εταιρείε διαχείριση. Υπογραφή Ρία. Με αυτό μου άρεσε το τελευταίο περισσότερο. Υπογραφή Ρία, Η ακροάτρια μα το στέλνει. Ένα μίνι τραγούδι θα ακούσουμε τώρα. Μα το έχει στείλει ο φίλο μα Ιθοποιό, πολύ γνωστό και αγαπητό ο Γεράσιμο Γενατά. Το ξέρετε όλοι. Από τι εμφανίσει σε σειρέ εκεί του Μέγκα και άλλων καναλιών. Ε, το έχει φτιάξει. Νομίζω είναι πολιτικό τραγούδι σύγχρονο. Θα σα θυμίσει και κάτι και ταιριάζει απόλυτα. Εμπρός της χώρα ή προδό με φώτι δεν ηζέλο αμαρά. Να πολεμήσω με μεσθένο για να νι καλά, καλά, καλά. Τη Νουδού, Νουδού, Νουδού και του Πασόκ, σοκ, σοκ, Σοκ και τη δημάρ Παιδιά. Οι βολευτέ δίνουν τη μάχη ξανά. Οι Μερσέντε και οι Σιμεν και η Deutsche Bank και η Volksbank. Και το Δουνουτού και τα Golden Boys και τα αεροπλάνα και τα υποβρύχια. Και ό,τι δίνει μίζα στον Υπουργό, Να μα παίρνουν τα μυαλά. Και τα λεφτά και τα παιδιά. Και τι ψυχέ και τα βουνά. Ουστκοπρίτες βουλγαρομεϊμαράκηδες. Ήτε! Αυτό το βουλγαρομεϊμαράκηδες είναι πολύ ωραίο δεν ταιριάζει. Δεν ξέρω πως τούστε ο συνειρμός, αλλά κολλάει. Είναι ωραίο, είναι ένας ωραίος... Χαρακτηρισμό, ευχαριστούμε για την προσφορά. Το μεταδώσαμε, θα το βάλουμε και άλλη φορά, αν σα αρέσει. Θα πούμε για τα προπύλα το βράδυ συγκέντρωση, για την συγκέντρωση αλληλεγγύη στον αγώνα των κατοίκων τη Χαλκιδικής Όχι μόνο θα πούμε, θα προσπαθήσουμε να σα πείσουμε να πάτε. Οπότε το λέμε τη τώρα πρόχειρα. Κοιτάξτε τα ακαρνέ σα, τι υποχρεώσει έχετε, τι δεν έχετε να κάνετε το απόγευμα. Δεν έχει τουρκικό κινητήρα. Έχει, ναι, νομίζω έχει ένα τουρκικό. Εν περιπτώσει, κανονίστε, γράψτε το για να κατεβείτε κάτω και στην πορεία. Όχι μόνο να συγκινήσετε όταν ακούτε αυτά που γίνονται στη Χαλκιδική, να το δείξετε και εμπράκτο, γιατί το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ένα Αθηναίος στον κάτοικο τη Ιερησού και τη ευρύτερη περιοχή είναι να πάει σήμερα εκεί. Να πει ότι είμαι κι εγώ εδώ, σωματικά, πέρα από τα πνευματικά, συμπαραστέκομαι και νιώθω αλληλέγγυο. Αλλά αυτά θα πούμε μετά, διότι τώρα έχουμε να κάνουμε κάποιε συστάσει. Είναι η Ελληνοφρένεια. 211 200 200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνία. Το mail είναι το εξή, Το SMS, όποιο θέλει να. Σωστό, ποια ώρα δεν έχει Τούρκικο, μου λέει ο Μάριο Καγή με την ευκαιρία, είναι εδώ στο νείχο και έχει και απόψει για τα τουρκικά και για το που πάει ο λαό κυρίω. Το SMS λοιπόν είναι το real. Όχι, δεν είναι αυτό το SMS. Όποιο θέλει να στείλει SMS, γράφει real, αφήνει κενό και μετά το μήνυμα και αποστολή στο 54%. Τι άλλο έχουμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο από αυτέ τι συστάσει παρά μόνο. Να σας πούμε ότι ο κύριος που ακολουθεί Είναι ο τρέχων πρωθυπουργός της χώρας Η λέξη επιχειρηματίας Και η λέξη ανταγωνιστικότητα Μέχρι προλίγου καιρού Ήταν απαγορευμένες λέξεις σε αυτόν τον τόπο. Και εδώ βάζουμε στην κορυφή Των αναγκαίων λέξεων που πρέπει όλοι Να τις επαναλαμβάνουν παντού Τη λέξη τραγέλαφος Τη so like like that λέξη τραγέλαφος μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού η ψήφιση έχει έτυνε το 2036 Τραγελάφος Πρέπει να ελοπίσουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί να αφήσουμε τη χώρα να γίνει Αργεντινή Σε ευχαριστώ Βανίγερα Μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού ψήφισε έχετε δει το 1936. Σαλδόρο Πάγκαλος Για εκείνε τι εκλογέ περίφημε και γίνει χαμό. Θυμόσαστε όλοι, ε, δεν πρόκειται να γίνει κάτι στην Ελλάδα σοβαρό από άποψη λαϊκή αντίδραση. Επειδή ξέρω ότι πολλού απασχολεί αυτό. Μάλλον όλου του απασχολεί και του από εδώ και του από εκεί. Και έχω μια απάντηση σε αυτό. Γιατί δεν θα γίνει. Διότι η που θα κάνει αυτό που υποτίθεται θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπο, κάθε κοινωνία που. Την δουλεύουν τόσο πολύ και την πιέζουν την εξοντώνουν, δεν έχει τα φόντα. Και γιατί δεν έχει τα φόντα, εστέλλετε συνέχεια μηνύματα και μάλιστα εκδηλώσει. Αγωνίζεστε εκεί να κάνετε και πολύ καλά κάνετε παραστάσει, συναυλίε. Και μου στέλνετε εδώ μήνυμα να το κοινοποιήσω. Ποτέ όμω δεν βάζετε. Πάντα λείπει ένα στοιχείο από αυτή την ανακοίνωση. Αυτό και μόνο είναι κριτήριο ότι δεν θα γίνει κάτι. Λέει ο Πάνος Στο Δημοτικό Θέατρο Αργυρού Πολυελληνικού, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο, παίζεται δωρεάν το έργο του Νίλ Σάιμον, η Λήθη. Μια εξαιρετική σάτυρα τη χειραγώγηση από την εξουσία. Πολύ επίκαιρο, σπεύσατε τσάμπα, αυτόνο γέλιο, γεμάτο ουσία. Τελεία. Το πότε γέννησε αυτό, δεν μα το λέει. Αυτό είναι λόγο ότι δεν θα πάμε μπροστά, λοιπόν. Το και είπα την ανακοίνωση. Δεν είπα την ώρα γιατί η ώρα δεν υπάρχει. Αλλά κάναμε και το σχόλιο ταυτόχρονα. Ενώ, ενώ, στη Νέα Ιωνία, η Λαϊκή Επιτροπή στέλνει, η γνωστή Λαϊκή Επιτροπή Νέα Ιωνία, μου στέλνει τι ακριβώ έκαναν την μεγάλη, τη μεγάλη, την Και την Κυριακή προχτέ για τι εκδηλώσει λοιπά Αποκριάτικα. Και βεβαίω συμπληρώνει ότι την 5η-14η Τρίτου στι 7 το απόγευμα η Λαϊκή Επιτροπή καλεί σε σύσκεψη ανέργων με στόχο την οργάνωση σχεδίου δράση τη Επιτροπή Ανέργων σε βασικά ζητήματα τη ζωή των ανέργων. Η σύσκεψη θα γίνει στα γραφεία τη Λαϊκή Επιτροπή, Νησίρου 20, στην Ελευθερούπολη. Εδώ βάλανε τουλάχιστον ημερομηνία. Κάτι άλλο που θα γίνει σήμερα έχει ημερομηνία γιατί. Αυτό θα σα το πω εγώ. Στην Ηλιούπολη, στην το αντιφασιστικό μέτωπο Ηλιούπόλεω, ένα δραστήριο μέτωπο που κάνει διάφορα, έχει κάνει πολλά για την, ε, την ηλικία του, 6 μήνε μόλι. Έχει εκδήλωση σήμερα συζήτηση με τίτλο Κρατική καταστολή: Η κοινωνία απέναντι. Τρει τέλειε. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, 7.30 ώρα, στο Μουσείο Εθνική Αντίσταση, Σοφοκλή Βενιζέλου και Μαρίνο Αντίπα, κάτω από την κεντρική πλατεία ακριβώ, ο θα είναι η κυρία Ιωάννα Κουρτοβικ, δικηγόρο. Ο κύριο Δημοσθένη Παπαδάτο από το Red Notebook, ο Νασίμ Λωμανή από το στέκει Μεταναστών, ένα συλληφτή από την αντιφασιστική πορεία, ενώ θα, έχουν παρεμβάσεις, θα υπάρχουν παρεμβάσει από εκπροσώπου εργατικών σωματείων και κοινωνικών φορέων τον τελευταίο καιρό μα έχουν απασχολήσει εντόνω. Βλέπε μετρό, ναυτεργάτε, είτε σκουριέ, διάφορα, εν πάση περιπτώσει, νομίζω θα είναι όλοι αυτοί. Αλλά και μόνο οι ομιλητέ και το πάνελ και το θέμα είναι κάτι. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, 7.30 ώρα. Στο Μουσείο τη Εθνική Αντίσταση κάτω από την κεντρική πλατεία συζήτηση, ενδιαφέρον θέμα ότι πρέπει κολλάει απόλυτα με αυτά που κάνει ο δένδια και όχι μόνο αυτό στον τόπο μα. Πώ ένα σοβαρό θέμα σε αυτόν τον τόπο μπορεί να ξεφθιληθεί όταν περάσει από τι συμπληρεύ των μέσων ενημέρωση και κυρίω μια συγκεκριμένη δημοσιογραφική αντίληψη. Το σοβαρό θέμα είναι ο Άκης Χατζόπουλο, οι μίζε, η δίκη που θα γίνει, το σπίτι. Απέναντι από την Ακρόπολη, που δημεύτηκε κτλ. Πάνε τώρα τελευταία εκεί φωτογράφοι, δημοσιογράφοι, καμεραμέν και διάφοροι και καταγράφουν από τα τζάμια εικόνε του σπιτιού και μιλάνε με του γείτονε για θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση αυτή καθεαυτή. Καταρχήν, ένα σοβαρό θέμα είναι ότι οι κάμερες που μπαίνουν από τα παράθυρα καταγράφουν εικόνε και φωτογραφίε και των παιδιών και του παιδιού του ζεύγου, το οποίο ζεύγο έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, θα αποδειχθεί, ο Άκη κυρίω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπαίνει η κάμερα στο σπίτι του, διότι ναι, μεν έχει δημευθεί. Όμω, ακόμη τα πράγματά του είναι εκεί. Αυτό είναι μια παραβίαση, α το πούμε έτσι να ακούγεται. Ξέρω πω ακούγεται στα αυτιά των περισσοτέρων που διψάνε για αίμα. Και, αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια γνώμη που ακούγεται. Όπω και να έχει, όμω φαίνεται, χτε έβλεπα τη φωτογραφία του γιού μαζί σε έναν τοίχο εκεί που έχει και άλλε φωτογραφίε από ένδοξε στιγμέ του Σοχατζόπουλου. Ήταν και η φωτογραφία του παιδιού, το οποίο. Μάλλον δεν φταίει και πρέπει να το προστατεύσουν αν γίνεται τα μέσα ενημέρωση. Πέρα από αυτό, για να δείτε πώ το σοβαρό θέμα ξεφτιλίζεται κανονικά, μίλησε στο ρεπορτάζ που είδαμε του Νίκο Ευαγγελάτου και ο συνάδελφο με τον από κάτω. Γιατί μένει, έχει άλλο διαμέρισμα από κάτω και έβγαλε τον καϊμό του από κάτω. Επειδή η Βίκυ στα μάτια έπλαινε πολύ και έβαζε πολύ πλυντήριο. Και με έβαζε να πληρώσω εγώ τόσο. ευρώ το νερό. Ναι, μόνο το νερό 624. Χίλια. 99. Και το μοιραζόσα τι να κάνω. Σαν κονό μου, μα συνέχεια μαζί. Αυτά ήταν. Και αυτό κύριε Χαρή, το γιατί και... τόσο αερό. Αερό δεν ήταν το νερό. Πόσο νερό δεν τα καταναλώνατε. Διότι η κυρία έπλαινε κάθε μέρα όλα τα συντόνια Δεν μπορούσε δεύτερη ημέρα να είναι με το ίδιο συντόνιο. Και ήρθε όλο αυτό το θέμα που είναι τεράστιο θέμα, κάθαρση, διασπάθειες δημοσίου χρήματος, ηθική μέσων ενημέρωση, δικαιοσύνη, όλα αυτά μαζί και άλλα τόσα, να καταλήξει στο ότι έπλαινε πάρα πολύ, έβαζε όπως λέει ο κύριος από κάτω και τα θέματα του και γι' αυτό πλήρωσε τους λογαριασμούς κτλ. Και, τα λοιπά, και τα λοιπά. ένα μοναδικό ταλέντο αυτή η χώρα με τα μέσα της κιόλα που υποτίθεται ενημερώνουν γιατί το, αυτό που ακούσατε τώρα ήταν στοιχείο ενημέρωση για τη συγκεκριμένη υπόθεση πάρα, πάρα πολύ. Αξιόλογο. Πάμε να ακούσουμε και τον λαό. Ποιο φαντάζομαι με ευχαρίστηση καταναλώνει ότι του πλασάρουν τα γνωστά εστιατόρια. Λοιπόν, εγώ προτείνω να έρθουν οι γυναίκε οι Μακεδόνιε από το πάνω από Χαλκιδική να διοικήσουν αυτό το κράτο. Γιατί έχουμε κάτι νεράτσιδε. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Έχω σκάσει τα γέλια με την πρόταση που έκανε. Πώ βγήκε η κυρία Σαντσί, το παιδάκι που θα γεννηθεί τώρα, να πάρει στα σταυρδάκι. Κάποιοι σκάπτουν κάπου. Ναι, δεν έχουμε σταυρουδάκια. μα γιατί... δεν είναι λογικό. Συγγνώμη, παιδί μου. Πάσε μια βάφτιση. Κάτι. Τι θα βάλει το παιδί. έλατε α έρθουν οι γυναίκε εδώ. Το... Θα βάλει αυτό. το μωρό φόμπι ζου. Έχει ακούσει δεν μωρό είναι... με φόμπι ζου. Δεν είναι, χώρα. είναι δυνατόν. Άκου εκεί ο άνθρωπο τι πρόβλημα έχει. Δεν θα έχουμε σταυρουδάκι. Ναι. Που το σταυρουδάκι στο παιδί βρίσκεται διαμαγεία, έτσι. Ο γονιός που δεν θα έχει να το πάρει δεν το λέει κανεί. Αυτό θα κοιτάξουμε το το, δεν... το παιδί που δεν θα έχει να το βάλει. Πώ θα το βάζει το παιδί. Ο Χριστό θέλει τα σταυρουδάκια. Τι αυτή. Μετά το Τίμιο Ξύλο είναι και ο Τίμιος Χρυσός Έλατε Αμ' αρέσει Τίμιος Χρυσός Καλύτερα να λεγόταν έτσι η εταιρεία πάνω του Μπόμπολα Και των Καναδών Τίμιος Χρυσός έτσι Έλα αποστολή Έλα φίλε Τι κάνεις ε Καλά ρε Κουμάση Εγώ ήμουν να θυμάσαι που πήρα από χθε. Εγώ πού να σε θυμάμαι. Ε, ο 17χρονο. Ο ανήλικο. Ναι. Άπα, θα μα πάνε μέσα. Τι θε, ρε διάολα, τι θε. Ήθελα να σε πάρω πάλι τηλέφωνο. Καλά έκανε κόλκα. Σταμάτα κόλκα. Τι θε, πειρασμέ. Δεν σε αφήνω, εσύ σκιά, δεν παίρνει τύχη καθημερινά. Άτι ωραία, 17χρονο θα μου πει σχολείο, έχει τι άλλο να κάνει. Δεν είχα σχολείο σήμερα. Ναι. Είχαμε εκδρομή. Πού πήγατε, ε? Τι εγώ, εδώ πέρα στο μενίδι μα Τι η εκδρομή είναι αυτή. Να δείτε που μένουν οι γύρτη, σα άφησε το μενίδι, ξεχυθείτε. Να δείτε πώ θα μένετε από εδώ και πέρα τσαντήρια. Ε, είναι ε, αυτό η εκδρομή, το λε. Ε τι να σου πω, μα Καλά, περάσατε τουλάχιστον. Παίξατε με τα μικρά γυφτάκια. Ε, ναι, ρε, παίξατε. Καλά κάνατε. Με τα γυφτάκια δεν θα παίξουμε. Τα χτυπήσατε, τι τα κάνατε. Έχετε συμμαχτέ χρυσαυγίτε να πάρουν κανένα του για σουβενίρ. <laughs> όχι, όχι, εντάξει. Κακώ, να αποκτήσετε. Ε, Ανοιχτείτε λίγο. Τι είπε το Ροθίμιο ότι αρρώστησε ο γλαζό. Λέει διάφορα. Α, ναι, αρρώστησε, ναι. Συγγνώμη, η τελευταία του επίσκεψη θυμάσαι που ήταν. Πού? Στο βιβλίο του Μητσοτάκη. Α, μαν. Επόμενο ήταν, λε, αι. Και η σηκωδίτρια τώρα. Τι θα πάθει ο άνθρωπο. Ναι, ο Απόστολο. Σε μου α. Ο ίδιο. Καλαινέ. Ναι, θα σου πούρε την τέτοια για την αγγελία με τον κότερο. Ποιο κότερο, αγαπητέ. Το κότερο. Δεν έχω κότερο. Δεν πάμε βόλτα. Ξέχνατο. Δεν έχει κότερο και το σαρζίκερ που είδα στην αγγελία. Σε κορόιδεψα mm -hmm. Απλά ήθελα επικοινωνία Ήθελα να μιλήσω με κάποιον Να με πάρει να μου πει ότι έχω κότερο Να παραμυθιαστώ Μ' αρέσει Είμαι λίγο μαλάκα Εντάξει να, καταλαβαίνω Ναι ο Βασολής, Ναι Να πω ρε φίλε Αξίζει να έχει αυτή η χώρα τέτοιου φασίστε. Όχι πε μου. Μπορεί να μου λείψει. Εννοεί ότι άξιζε και καλύτερου, ναι. Είναι αλήθεια. Θα μπορούσαμε να έχουμε και καλύτερου, όχι αυτού. Είναι και λίγο δεμέπ, είναι λίγο δεκαντάν. <laughs> Για κάντε, κάντε μια έρευνα. Ξέρουν η ιστορία οι άνθρωποι τη Χρήση Αυγή. Όλη την ιστορία. Να σου πω κάτι. Χρειάζεται όλοι. Ξέρουν είμαι... ένα μέρο τη ιστορία, δεν είναι αρκετό. Να, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι μετανάστη από την Αλβανία, φίλε. Απα-πα-πα-πα-πα. Λοιπόν... Λοιπόν... μου. Θα μα ακούσει κανένα άνθρωπο. Να σου πω, ρε φίλε, εγώ είμαι εδώ πολλά χρόνια. Τώρα αποφύτισα, πριν λίγο καιρό. Αν με ρωτήσει για την ιστορία τη χώρα αυτή, την ξέρω πολύ, Ο, Όσο ξέρουν όλοι οι Χρυσαυγίτε, την ξέρω μόνο εγώ. Όσο ξέρουν αυτοί, όλοι. Λοιπόν, μην μη μα πουλάνε δημοκρατίε και μαρτυρίε. Διώξτε να κάνουν κακό στη χώρα. Διώξτε του μακριάρε. Κάντε αυτό που κάνανε οι αρχαίοι. Βάλτε τους σε ένα πλοίο και να του στείλετε στο διάολο. Κοίταξε να δει το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία την ξέραμε, εντάξει. Τώρα φίλε πλήρω. Που... Η αριστερά στην κυβέρνηση, εχθέ, με το που πήγε 7 και 10, χωρί να υπάρχει κανένα λόγο, μα πλακώσαν οι μπάτσι με τα δακρυγόνα και πήλανε πάλι αδιάβαστο. Αυτή είναι η διαφορά. Μα ξεκινάει τι και το είναι... δελτίο σε λίγο, συγγνώμη. Έπρεπε να υπάρχει ένα πλάνο. Ειρηνικά, ειρηνικά δεν βγαίνει είδηση, έτσι, πάρα τα μα. Έτσι, ανέβηκε πάντως Δηλαδή, 7 και 10, πλακώσαν τα δακρυγόνα με κατά τι 8 και τόσο, έπρεπε ο κόσμο να φύγει. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Μα έπρεπε να γίνει στο δελτίο αυτό, να προλάβουν και το ένα και το άλλο. Και δρόμο με συγκέντρωση και ό,τι άδειο Πώ θα φανεί το έργο τη κυβέρνηση, Μετά το Λένε, δελτίο. Υπάρχει Μελτίδη. έργο τη κυβέρνηση. Άμα τελειώσει το δελτίο, <σφυριακά> <σφυριακά> πρέπει να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί. Να αφήσουμε τη χώρα να γίνει Αργεντινή. Σε ευχαριστώ, Βανεγείρο. Α την αφήσει κάποιο. Σχετικά με την Αργυρούπολη, ε, το έργο αυτό που λέγαμε πριν παίζεται Σάββατο, Κυριακή Δευτέρα μέχρι τα μέσα Απριλίου, 8.30 μου μου. Ε, ήταν θεατή, λέει ο πάνω που μα το Δεν σχετίζεται με το θέατρο, του άρεσε γι' αυτό το ξέχασε να το πει. Πρώτον. Δεύτερον. Προ τον καθηγητή του ΤΕΗ Μεσολογίου, λέω μόνο το μικρό του άνομα, τον κύριο Γιώργο, που μα στέλνει όλο αυτό το τραγελαφικό. Κάντε τον κόπο 2.11200.8.200 να πάρετε να το περιγράψετε στον Αποστόλη. Είναι μιλημένο ο Αποστόλη. Αν του πείτε και το επίθετο, το ξέρει. Γιατί είναι πολύ ωραία όλη αυτή η ιστορία εκεί με το ΤΕΙΣΑ. Δεν έχει νόημα να τη διαβάσω. Εγώ πρέπει να την πει κάποιο που την ζει. Τρίτον, χτε σε ταξί που άκουγε ρεαλ από υποκράτη ω τον Άγιο Δημήτριο στη μια μισή ώρα το μεσημέρι, ξέχασε αφηρημένο, αφηρημένη δεν ξέρω ακριβώ το τηλέφωνο. Και έχει τώρα την απέτηση να το βρει ο Τάξ και να πάρει. Α πάρει εδώ τηλέφωνο. Έχουμε τα στοιχεία να δώσει το τηλέφωνο. Τη συσκευή δηλαδή. Οπότε το είπαμε και αυτό. Τι άλλο έχουμε, λαό. Ναι, καλησπέρα σα. Γεια σα. Κύριε Σαββουστόλη. Ναι, ναι. Μου έδωσε το τηλέφωνο σα ο Γιώργο για τα αλουμίνια. Ποια αλουμίνια. Για τα αλουμίνια, δεν σα είπε τίποτα. Όχι. Α, Εγώ δεν για... έχω αλουμίνια, έχω μίνια. Μίνιο. Έλα πλάκα σου κάνω. Α, τι ήταν, Σφάρσα! Σου... Ήταν, Έλα ρε παιδιά, μου την έσκασε. <συσκελόν> Έλα ρε μπαγάρσα, καλά είστε πολύ καλοί σε αυτέ. <συσκελόν> το κερατάτι μου έκανε τώρα μεσημεριάτικα, προετοίμαστο με πια σαν <συσκελόν> dip. <συσκελόν> Πώ η κυρία έτσι το παιδάκι που θα γεννηθεί τώρα, να πάρει ένα βρουδάκι, Κάποιοι σκάπτουν κάπου. Πε του αυτού του μαρτύριου βουλευτή ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε χρυσό για τον μπαλάκι που Μάρμαρο πρέπει να βγάλουμε το καρτίο να πάρει πάνω και όλα μάρμαρο που θα χρουνε μεγάλο σταυρό, όχι μικρό χρυσό. Α, τα λε ψαγμένα μου Έλα ρε ένα Έλα φιλός. Τι κάνεις Καλά Καλά δεν μου λες αγόρι μου ε, Αυτό το Σαββατοκύριακο τι κάνεις Όπα πρωτασούλα πρωτασούλα Ναι θα τα κάνουμε μια επανάσταση Όχι, μωρέ αυτό σαββα... κάθε την τριήμερο, όχι αυτό. Α... Απάνω σου αποκριέ με πήρε και εσύ να κάνουμε επανάσταση. Έχω ένα καρναβαλιστό. Έλαβε το όλοι. Κανώνησε το, δεν γίνεται να το αναβαλιστό. Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, ούτε το επόμενο 25η Μαρτίου μετά. Καλά, να σε πάρω πότε δηλαδή. Μετά από δύο εβδομάδε επανάσταση, όχι τώρα. Μετά τι 26? Μετά τι 26 πάμε για επανάσταση. Έγινε το όλοι μου. Έτσι καλά, θα χαρώ να σε Τί. ξανακούσω. Έγινε χωρί μου. Ναι, ναι. Έλαγε αδερφή. Αν πάρει φυσεκλή και πάρει και για μένα. Κονσέρβε βάζω Έχι, εγώ. εγώ. Εντάξει. Και έφτουν αυτό που ακούσαμε, πιάσανε οι μπάτσε των Αγανακτισμένων και την Ανάποδη. Το, πιάσαν, Είτε, αφιάσαν... το πιάσανε, δεν είναι ακριβώ τον πιάσανε. Τέλο πάντων, αυτό που έγινε. Του σαπακιάσανε, να το πει. Ναι, ναι, άκουσα. Το, το Δεν το λε, το πιάσανε. Το... Όταν θα πιάσαν, πιάνουν οι αποφασισμένοι του μπατσούλιδε και θα φωνάζουν με λένε, Ετάδε και έχω δύο παιδιά, με σκοτώσουν τρεφιλέ. Έχει μια σκέψη να δείτε ρε, ρε, θα πιέζε. Οι, αποφασισμένοι... οι αποφασισμένοι. Α, μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί κάνει σενάριο και εγώ στα ροτα σενάρια. Έλα ρε Αποστολή. Έλα ρε φίλος. Πού είσαι ρε. Τι κάνουμε. Καλά εσύ πως είσαι. Ωραία. Με θυμάσαι. Όχι. Άλλη. Έπρεπε. Έσαι έχω πάρει δύο φορέ τηλεφωνική σκόπη. Όφιλα να σε θυμάμαι, έχει δίκιο. Ω 17χρονη. Είμαι και εγώ ξεχασιάρ. Ω 17χρονη σήμερα. Ακόμα 17, είσαι παιδί μου. Τέλειωνε. Ε, τι να πω. Πόρτα θα μεγαλώσει να κάνουμε επανάσταση. Ξεκούνα. Τι... Βολεύεσαι το 17, βολεύεσαι. Ε, ναι, ρε. Ναι, ναι, τι θε τώρα. Δεν α φορτεινά τι να σου τι κάνει. Α, είμαι καλά, φίλε. Είμαι καλά. Καθόμαστε και συζητάμε όλοι και εσείς περισσότερο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Πώς μπορεί να αλλάξει κάτι όταν παιδιά 18, 20, 22 χρονών που είναι στις σχολές κάθονται και παίζουν ξύλο με τη δάπτυ, μπας και τα λοιπά για το πού θα πάνε διακοπές το καλοκαίρι και το πώ θα πάνε στη Μύκονο. Με τέτοια νεολαία δεν πάμε πουθενά. Φωνάζει η γιαγιά 80 χρονών και τα παιδιά κάθονται σπίτια του. Αυτό, αυτό, αυτό να αναρωτηθεί ο λαός και να δούμε πού στο διάλο θα πάμε. Ε, είναι δυνατό να είναι ο Αντώνης Στην Τουρκία και να βγαίνει ο Βαγγέλης Και να κάνει δήλωση ότι το πίσω πονάει Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω Και εντάξει δεν θέλω να γίνω μαζί Και να μπω στην κραβατοκάμαρά τους Μπορεί να έχουν μάθει και κάποια κόλπα Από κάποια φίλη τους με μπουκάλια Αλλά εντάξει είναι, είναι πολύ χοντρό αυτό που είπε ο Βαγγέλης Και τώρα που είπα ο Είχαμε χθε μια συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη για την Ιρσό, και ο άδωνις δεν εμφανίστηκε. Κοίτα να δεις. Ναι, να, να εξηγήσει και σε εμά του πλανεμένου για ποιο λόγο πρέπει να γίνει αυτή η ανάπτυξη. Λοιπόν, ακούς την περασμένη εβδομάδα που είχαμε πάει στο πρετεντέριο ομολογιούχη που μιλάει ο καθήκη approved... εκεί από πάνω μένει ο Μπουμπούκος δω ο... yeah. και τον φιλάνε 10 μηχανάκια βίας σε όλη τη διάρκεια. Λοιπόν, γιατί δεν κάνει έτσι να, να έβγαινε, να έρχονταν μια βόλτα μπροστά εκεί, τα μας λιγάκι, έτσι να μας συμπαρασταθεί ρε παιδί μου. Καλά, μπορεί να μην άδειοζε, θα ήταν σε κάποιο κανάλι, δεν θα μπορούσε. Όχι, από εκεί ήταν, γιατί σου μιλάει τώρα 12, η ώρα το βράδυ. Ε, μία η ώρα νομίζετε βγαίνει, κάνει τον τηλεκύβο μετά. Ο, μόλις περάσει 12, βάζει λέξη, ένα γραμματισμός. <ΣΣ> Σήμερα λοιπόν το απόγευμα 6 ώρα στα προπηλέ εδώ στην Αθήνα Συγκέντρωση και πορεία αλληλεγγύης προς τους κατοίκους της Χαλκιδικής Και στον αγώνα που δίνουν και Για να σας θυμίσουμε τι ακριβώς έχει γίνει το τελευταίο δεκαπενθήμερο στην Χαλκιδική Ακούστε αυτό Δεν μας φοβίζουν μάνα 40? Let be Let be Είχε 7 δημιουργήσει με τη γαλαζοφόρ, κεντρολοφόρ, μαύρα κράνη. Αρματωμένοι με τα αυτόματα εδώ που τα δακρυγόνα, λε και πήγαινε να καταλάβουν τα φόκλαν. Τι άλλο να πω, μέσα στο χωριό μα! Το σχολείο αυτή τη στιγμή θυμίζει καταστάσει α πούμε του Πολυτεχνείου του 73 έτσι. <σχολείο> μα έχουν ρίξει το δακρυγόνο μέσα, μέσα στην αυλή του σχολείου. Έχουμε κλείσει τα παιδιά όλα μέσα στο κτίριο, όμω περνάει και από τα παράθυρα ο καπνός. Ενώ η αστυνομία έσπαγε του πούμε, στον δρόμο με χρήση δακρυγόνων, δεν αρκέστηκαν μόνο σε αυτό, αλλά ρίξαν δακρυγόνα μέσα στον χώρο του σχολείου. Αντί τα παιδιά να παθαίνουν κρίση, οι γυναίκε να μην μπορούν να αναστάλουν, να για γιατρού, να στέλνουν μαλλιώτε, δεν μπορούμε να αναστάμουμε, δεν μπορούμε ούτε να ρίξουμε τα μάτια μα. Παντού μυρίζει τα Αυτή τη στιγμή ζούμε μια τρομοκρατία η οποία δεν έχει ξανασυμβεί. Πέσανε πάρα πολλά δακρυγόνα, πνιγήκαμε κυριολεκτικά Πέσανε δακρυγόνα στο προάβλιο του σχολείου Το χωριό σήμερα ζώστηκε από δημιουρίες τα παιδιά και όλοι μέσα τώρα όλοι μέσα Αν είναι δυνατόν έχω τρία παιδιά άνεργα Δεν θα τα θυσιάσω ποτέ για το Είναι ένας επίγειος παράδεισος η Χαλκιδική. <Συκλή> δεν θα τον παραδώσουμε με τίποτε. Με τίποτε δεν θα τον παραδώσουμε στους εχθρούς μας. <Συκλή> ένα κορίτσι 15 και 17 χρονών δεν είναι τρομοκράτης όπως μας αποκαλεί ο κύριος Πάχτας. Είναι αγωνιστές για τον τόπο του. Και να μεγαλώσουν τα παιδιά μου και το εγγόνι μου σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα με διώξουν οι εταιρείε! Έχουμε εδώ έναν φίλο του Στράτο που λέει: Κι εγώ έχω στείλει ένα μήνυμα. Αλλά δεν μου το διαβάσατε, δεν αναφερθήκατε ποτέ. Μήπω επειδή εγώ δεν είμαι γνωστό, ευχαριστώ Στράτο. Το προηγούμενο κύριο ήταν γνωστό. Κανεί δεν είναι γνωστό από αυτού που στέλνουν μηνύματα με του τρόπου που λέμε. Οι γνωστοί τα στέλνουμε άλλου τρόπου, να ξέρει. Ε, τυχαίο είναι προφανώ. Επίμενο όμω και σε λίγο περισσότερο, μην τα θέλουμε όλα δικά μα. Δεν έχουμε και τη δυνατότητα πάντα να βλέπουμε όλα τα μηνύματα, ανάλογα και την κίνηση και την έκτασή του κτλ. Ο νέο πρόεδρο εκεί του Ταμείου Αξιοποίηση όταν ακούτε τέτοια να ξέρετε ξεπούλημα κρατική περιουσία είναι ο κύριο Ταβρίδη, που τον ξέρουμε που τον ξέρουμε από την Αγέκτρα παλιά καταρχήν, και μετά τον μάθαμε σε έναν πολύ ωραίο καβγά που είχε οτρο Τατσόπουλο στην προεκλογική περίοδο μαζί του. Λοιπόν. Θέλεις να διορίσεις 100.000 Πάμε ας, για κρίσιμο, ας, λοιπόν, κύριε! Αρκιωτικά κύριε! κύριε. Εγώ όνομα δε... Δεν σε μου. είπα ποτέ κύριο! Για να καταλάβεις! Τι... Μου τι νοοτροπία έχει! Τι νοοτροπία έχει! Και μου γυρίζεις τα πλάτη κύριε Δεν μπορείς να μην κοιτάξει τα μάτια! Γιατί δεν Δεν να έχει κάνεις! Κοίτα δεν έχει! Τι Ο ένα είναι βουλευτή, ο άλλο είναι κρατικό παράγων. Κάπω έτσι προχωράει η χώρα για τον κρεμό. Κανονικά, όπω μπορεί να καταλάβει ο κάθε ένα, πάμε να δούμε να κλείσουμε με έναν φοιτητή από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκη. Περιγράφει το ΤΕΙ Τεχνολογία Αλεία και Ιδατοκαλλιέργεια. Περιγράφει και αυτό στον παραλογισμό των ημέρων. Ε, καλημέρα και από εμά. Εμεί πραγματικά βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Διότι με τι οικονομικέ συγκρίσει που υπάρχουν τη σημερινή εποχή, με κομμένου μισθού, με χαράτσια. Φανταστείτε, έχουμε πρόβλημα να ερχόμαστε μέχρι και τα Μουδανιά, γιατί οι περισσότεροι είναι από Βόρεια Ελλάδα, όπω είπαμε πριν. Φανταστείτε, τώρα ξαφνικά μα πάνε στο Μεσολόγιο που είναι 500 χιλιόμετρα μακριά. Ενώ πολλέ σχολέ με το σχέδιο Αθηνά 2. Και δείξαν τη μεταβατικότητα και εμά ούτε καν μα βάλανε το σχέδιο αυτό με τη μεταβατικότητα. Θέλουμε να μπούμε σε αυτό το σχέδιο, να τελειώσουμε εδώ που επιλέξαμε, στο μηχανογραφικό. Προφανώ η επιλογή του Υπουργείου Παιδεία, με σοβαρότητα για θέματα παιδεία, είναι το πρώτο γράμμα στην περιοχή. Μουδανιά είναι τώρα το τμήμα, Μεσολόγη το πηγαίνει. Δεν υπάρχει άλλη διαφορά. Κάτι τέτοιο μα περιέγραφε και ο κύριο καθηγητή πριν, που του είπα να πάρει τηλέφωνο μα αυτά πολύ θετικά και αισιόδοξα για την παιδεία και για το μέλλον του τόπου, φτάσαμε στο τέλος, ακολουθεί λαό, αμέσως μετά μαγκαζίνο και Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας. Έλα ρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ναι. Το αγαπημένο το χρήμα είδε τη δύναμη έχει. Ο Μπάμπη δεν είχε πει τότε για τον Τράγκα ότι θα βουήξει μέχρι το Μοντε Κάρλο, ο οποίο ήταν απλήρωτο από το Άλτερ όταν θα τσινίσει ο τρελό. Και τώρα ξαναβρεθήκανε ρε, πρώτα στον Αλαφούζο. Τι είναι αυτή που σου η ζωή. Το χρήμα του ενώνει, τίποτα δεν του χωρίζει. Έλα. Μια αποστολή? Έλα. Να σου πω ένα ανέκδοτο. Τι κάνει ο Στο πρεβάτι, τη γυναίκα, τη γαρούλια. Αχ μη μου πει, ναζάκια, θα πάθω κεφαλικό. Ναζάκια. Αχ το πες. <laughs> Δεν θέλω. Γεια. Γεια σας, το δίμιο; Δεν γίνεται εγώ. Εσύ, ποιος εσύ. Εγώ άλλο. άλλος. Ο άλλος. Ναι. Τι κάνετε. Καλά εσείς. Πολύ καλά. Χαίρομαι. Χαίρετε. Τι θα σου λέγα, θα ήθελα να σου πω κάτι λίγο έτσι για τα επεισόδια που έγιναν στην Καβάλα με το κομμάτι του Βορρείδη. Έλα μου, ρε, τώρα δεν έχει σημασία. Τι έγινε, Για πε, το αρνηθήκε. Σε εργαζόμενο τη Καβάλα, Όιλ. Θα ήθελα να σου πω ότι οι εργαζόμενοι τη Καβάλα, Όιλ ήταν οι ίδιοι που τον Ιούνιο πήραμε του Σαμαρά και τον πήγαν εκεί στα δημησία πετρελαίου. Και είναι ο νομό όπου βγάζει τέσσερι βουλευτέ η Νέα Δημοκρατία. Δεν βγάζει κανένα άλλο κόμμα. Όταν ξεκινά τέτοια επεισόδια στην Καβάλα, τότε υπάρχει ελπίδα. Δεν μου λε. Είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, από εκεί που ό, όλοι τον είχαμε του κλότσου και του μπάτσου, τον μπάχτα, ξαφνικά βγήκε το τύπο. Μη μπάτσου, μπάτσου ρε παιδί μου, μη λε μπάτσου. Του κλότσου και. κάτι άλλο. Παρεξηγούνται τα παιδιά. Του κλότσου και του γκουρουνιού. Γουρουνιού. Του μου αρέσει. Του κλότσου και του δολοφόνου. πάει, πάει. Εντάξει. Με. Τον είχαμε του κλότσου και του δολοφόνου τον τύπο και τον είχαμε ξεχάσει, ο άντρε. Μισό λεπτάκι. Τον είχαμε ξεχάσει. Αυτό έκανε τη το δουλειά του, μην ανησυχεί. Εσεί ξεχασμένο τον είχατε και αυτό ήθελε κιόλα. Από όταν ήταν υπουργό οικονομία του Σιμίτη που ξεκίνησε η Λαμογιά, μέχρι τώρα επιδίωξε να είναι ξεχασμένο. Μην ανησυχείς. Ε, επειδή με ακούνε και κάτι. Και όχι μόνο αυτό, και αυτοί που τον βάλανε επικεφαλή στι εκλογέ. Ρία Λεφέ. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ήθελα σχετικά με τα γεγονότα στι Κουριέ να πω κάποια πράγματα. Για κάποια γεγονότα που βγήκαν πριν από 20 μέρε περίπου. Στην Αθήνα που είχαν τα παιδιά κάνει μια κατάληψη δρόμου μπροστά από τη Βίλα Μαλία. Πριν από 20 μέρες περίπου τα παιδιά που ήταν στη Βίλα Μαλία βγήκανε μπροστά στην πατησία για να διαμαρτυρηθούν και να κάνουν μόνο ανακατάληψη του κτιρίου. Μέσα σε δευτερόλεπτα, σε ελάχιστα λεπτά μάλλον, Κατέβηκαν δημιουργίε των ματ. Υπήρχε κόσμο. Αυτά τα ματρε παιδάκι που πιάσουν τσεπάκι είναι όλη την ώρα. Πού βρίσκονται συνέχεια. Τέλο πάνω, για πείτε μου. Λοιπόν, Είμαι σίγουρο ότι είναι κρυμμένοι μέσα σε εγκαταλειμμένα σπίτια η μπάτσι. Κοιτάνε από τι γρίλε και περιμένουν πότε θα γίνει κάτι έξω να πεταχτούν. Κάθε σπίτι έχει ένα μάτ. Τι γίνεται. Όχι, εγώ θέλω να πω το εξή. Κατέβηκαν σε δευτερόλεπτα. Άρχισαν να πετάνε δακρυγόνα μέσα σε συγκεντρο... μέσα στου ανθρώπου που ήταν εγκλωβισμένοι στα μάτια επί τη πατησίων. Μέσα στα λεωφορεία. Και όταν κάποια στιγμή αρχίσαμε να κατεγούμε βγαίνουμε από τα και θα... βγήκαμε με τα παιδιά μας είχαμε μαζί και δύο μικρά παιδιά το ένα 12 χρονών και το άλλο 9 και αρχίσαμε να φωνάσουμε «Ρε παιδιά τι κάνετε» εδώ υπάρχουν παππούντες μέσα σε αμάξια «Μικρά παιδιά, πώς πετάτε τα δάχυγόνα μέσα» ε, «Ο Ματατζής, ο υπεύθυνο του πρώτη δημιουργίας μας απάντησε ότι έχουμε πόλεμο» Και το κατάλαβες <σχεδίδι> <στις> εσείς το, «Κύριε Συμβουργέρης, έχουμε πόλεμο. Σου πει έτσι και Θέλω να πω ότι αυτά που κάνουν στι σκουριέ τα κάνουν ανα πάσα στιγμή οπουδήποτε. Έστω και δύο λεπτά αν είναι από το κέντρο του. Ναι, παιδινή, είναι οι σκουριέ. Πα καλά, ασκήσει είναι για Τέλο πάντων, εγώ αυτό θέλω να πω. Δεν είναι καθόλου περίεργο αυτό που συμβαίνει. Το κάνουν ανα πάσα στιγμή παντού. Δεν υπολογίζουν ούτε αν υπάρχουν μαθητέ, ούτε αν υπάρχουν ανήλικοι. Ε, τώρα και εσεί δεν υπολογίζουν. Κρίνει μόνο από τι πράξει. Την ψυχή του δεν τη σκέφτεσαι, τον ψυχικό του κόσμο. Μπορεί μετά σπίτι να είναι ράκο ο μπάτσο όταν το κάνει αυτό. Ναι, μπορεί. Θέλω να καταγείω, είναι ότι η αναρχική τρασμα αυτά τα παιδιά που ήταν εκεί, με το που είδαν τις δημιουργίε των μάτων μας λέγανε ερεμήσει, δεν θα γίνει τίποτα. Μησα να χωριέστε. λεπτά θα κλείσουμε τον δρόμο και θα φύγουμε. Και οι μάτι μας έλεγαν έχουμε πόλεμο. Αντί να ξεσυχάσουν τους πολίτες αντί να πουν θα ανοίξουν τον δρόμο να φύγετε και θέλω να πούμε το όλεμο. καταλαβαίνετε. Η λέξη επιχειρηματία και η λέξη ανταγωνιστικότητα μέχρι προ λίγου ήταν απαγορεύνε λέξει αυτό. Και εδώ βάζουμε στην κορυφή. Των αναγκαίων λέξεων που πρέπει όλοι να τις επαναλαμβάνουν παντού Τη λέξη Τραγέλαφος so like like, Τη λέξη Τραγέλαφος are... Ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού Η ψήφησε το, το 1936 Τραγέλαφος Πρέπει να ελοπίσουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί Να αφήσουμε mm -hmm. τη χώρα να γίνει αργεντινή Σε ευχαριστώ βανίγερο